Σήμερα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε ήταν παρμένο από τον Ευαγγελιστή Μάθουα. Ακούτε καλά όλοι? Τι θα κάνω? Θα φάω το μικρόφωνο πόσο το... Λυπούμε πάρα πολύ για την ταλαιπωρία με τα μικρόφωνα και ένα μήνα που γίνεται αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων... Ελπίζω κάποτε να φτιαχτούν. Ήταν λοιπόν το, το ανάγνωσμα από τον Ευαγγελιστή Μάρκον και έλεγε το εξής ότι παρέλαβε μαζί του ο Κύριος ο Χριστός τους δώδεκα μαθητές του και άρχισε να τους λέγει Αυτά τα οποία πρόκειτο να του συμβούν. Ό,τι δηλαδή τώρα αναβαίνουμε στα Αεροσόλυμα και ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί στους Αρχιερείς και στους Γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον και θα τον παραδώσουν στα έθνη τους ειδωλολάτρες, θα τον εμπέξουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον σκοτώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και τότε πηγαίνει κοντά σε Αυτόν «Προστά από τους άλλους ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι τους ευευεδαίου και του λέγουν «Διδάσκαλε, θέλουμε ώστε ό,τι σου ζητήσουμε να μας το κάμεις». Και ο δε Χριστός σου είπε «Τι θέλετε να σας κάνω» «Αυτοί δεν του είπαν να μας δώσεις ώστε όταν έρθεις στην δόξα σου ή στην βασιλεία σου να καθίσουμε ο ένας εκ δεξιό σου και ο άλλο εξ σου». Ο ΔΕ Χριστό του είπε: Δεν γνωρίζετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζουμε να βαπτιστείτε. Αυτοί δεν του είπαν: Ναι, μπορούμε. Ο ΔΕ του Το μέν ποτήριον το οποίο εγώ πίνω θα το πείτε και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζουμε θα το βαπτιστείτε. Όμω το να καθίσετε εκ δεξιό μου και εξ μου. Δεν είναι δικό μου να το δώσω, αλλά σε αυτούς τους οποίους έχει ετοιμαστεί. Όταν άκουσαν αυτά οι υπόλοιποι δέκα μαθητές, άρχισαν να γαναχτούν για τον Ιάκωβο και για τον Ιωάννη. Ο δε Χριστός προσκαλεσάμενος αφού τους κάλεσε κοντά Του, τους λέγει Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι κυριεύουν στα έθνη, ότι είναι άρχοντες των εθνών, είναι βασιλιάδες των εθνών, του κατακυριεύουν, του δυσκολεύουν με την κυριαρχία τους και μεγάλοι, αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι μεγάλοι κατεξουσιάζουν των εθνών. Σε, σε εσά δεν να μην έτσι, αλλά όποιο θέλει να είναι μέγα μεταξύ σα να είναι πάντων διάκονος να είναι σε όλου διάκονο και όποιο θέλει να γίνει πρώτο να είναι σε όλου δούλο. Διότι ο ιό του ανθρώπου δεν ήθελε να διακονηθεί, αλλά να διακονίσει και να δώσει την ψυχή του. Λύτρων αντί πολλών άλλων ψυχών. Περίπου στην καθομιλουμένη γλώσσα τη δική μας, αυτή έλεγε το Ευαγγέλιο σήμερα, η Συνθία Λειτουργία. Είναι ένα Ευαγγέλιο το οποίο έχει και επίκαιρη σημασία, διότι ακριβώς είναι πρώτου πάθους. Και εμείς ευρισκόμαστε ήδη στην πέπτη Κυριακή των Νηστιών, στην τελευταία Κυριακή της μεγάλη της Σαραγωστής, και η επόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή των Βαΐων, όπου έχουμε πλέον την είσοδο του Χριστού εις τα και την πορεία του προς το πάθος και στο σταυρών. Να πούμε έτσι μερικά σχόλια σε αυτό το κείμενο του Ευαγγελικών για να δούμε τι και εμείς μπορούμε να φεδηθούμε από αυτήν την, την περικοπή του Ευαγγελίου. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι άρχισε να του λέει αυτά τα οποία πρόκειται να του συμβούν. Και βέβαια τα εγνώριζε ο Κύριος, ως Θεός Παντογνώστης, τα εγνώριζε και επορεύθηκε στο πάθος αυτό εκουσίως. Πήγαινε στο πάθος γνωρίζοντας πολύ καλά τι θα του συνέβαινε και γι' αυτόν τον λόγο τα έλεγε στους μαθητές του. Και τα έλεγε στους μαθητές του όχι για να τους κάμει να, να απορρίσουν ή να θαμβωθούν από το ό,τι ήξερε εκ των προτερων θα γινόταν, αλλά τα έλεγε στου μαθητές του για να τους ετοιμάσει και να τους προφυλάξει από τους μέλλοντες πειρασμούς που θα τους συνέβαιναν. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε φορά που ο Θεός αποκαλύπτει τα μέλλοντα ή το θέλημά του. Δεν αποκαλύπτει ο Θεός κάτι έτσι για να δείξει την δύναμή του ή για να μας με τις γνώσει του και, για την... και με τις προφητείες του. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτει κάτι πρώτον και κατά λόγων για να στηρίξει τον άνθρωπο και να τον προφυλάξει, να τον βοηθήσει για την σωτηρία του. Εάν αυτό τον οποίο πρόκειται να πει ο Θεός, δεν ωφελεί την σωτηρία του ανθρώπου, δεν συμβάλλει στην σωτηρία του ανθρώπου, τότε ο Θεός δεν πληροφορεί να λεξει οτιδήποτε τέτοιον. Και ούτε είναι σύνηθε εις τις ενέργειες του Θεού να γίνονται πράγματα τα οποία γίνονται μόνο και μόνο για να θαμπόσουν τον άνθρωπο με την επίδειξη των δυνάμειων. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν βλέπουμε και το βλέπουμε δυστυχώς συχνά αυτού του φαινόμενου σορίαν ε, οραμάτων και ονείρων και τέτοιων φαινομένων, να ξέρετε ότι κατά κανόνα αυτά τα πράγματα δεν είναι εκ του Θεού, αλλά είναι εκ της πλάνης, είναι εκ του διαβόλου, ο οποίος όπως έλεγε και ένας γέροντας στο Άγιον Όρος έχει φτηνά τα χαρίσματα και φτηνά τα οράματα και φτηνές αποκαλύψεις και λίγο να δει ο διάβολος ότι αρεσκόμεθα στο να εμφανίζεται και να μας αποκαλύπτει τέλος πάντων τα μέλλοντα άλλο που δεν θέλει και αρχίζει μετά όπως έλεγε ο Ευρωπαϊσιος η έχρωμη τηλεόραση αρχίζει μετά ο διάβολος να δείχνει στον άνθρωπο συνεχώς αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και δεν είναι δύσκολο για τον διάβολο να, να υποθέτει περίπου να εικάζει περίπου τι πρόκειται να γίνει είναι πνεύμα, έχει πείρα, μπορεί να κινείται αστραπιαία παντού και έτσι μπορεί να γνωρίζει περίπου, εν μέρη, ε, τι, τι είναι δυνατό να συμβεί. Δεν είναι βέβαια πάντοτε αληθές, διότι ο διάβολος δεν έχει προφητικό χάρισμα, αλλά απλώ συμπεραίνει εκ των γεγονότων, εκ των πραγμάτων και εξ όσων ακούει σαν πνεύμα που είναι. Γι' αυτό δεν είναι απόδειξη στο ότι, εάν κάποιος άνθρωπος βλέπει όνειρα, δεν είναι απόδειξη σαν αυτά τα όνειρα επαληθεύονται αργότερα, ότι αυτό είναι από τον Θεό. Και να επαληθευτούν τα όνειρα που βλέπει και να επαληθευτούν οι προαισθήσει του και όλε αυτέ οι διαισθήσει που παρατηρούνται πολλέ φορέ δεν είναι από τον Θεό πάντοτε και είναι εύκολο να το καταλάβουμε από δύο πράγματα. Πρώτον, κοιτάζει κανεί για ποιο λόγο να βλέπουν συνέχεια αυτά τα οράματα όλα και για, το, και για ποιο λόγο ένα άνθρωπο συνεχώ να βλέπει οράματα και να βλέπει Αγίου οι οποίοι το αποκαλύπτουν τα μέλλοντα. Και δεν ρωτάτε κανεί για ποιο λόγο είναι ανάγκη να βλέπει συνεχώ αυτό ο ίδιο άνθρωπο αυτά όλα τα πράγματα. Και δεύτερο και βασικότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιε τάσει δεν ακούν κανένα παρά μόνο τον εαυτό του. Ήμουν με κάποιου ιερεί πριν λίγε μέρε. Ήταν περίπου 15-20 ιερεί καθίμεθα σε έναν χώρο και πολλοί ιερεί από αυτούς, και πνευματικοί. Και ήθελε μια γυναίκα και ήθελε να μου πει τα όνειρα τα οποία είδε. Και εγώ για να διδάξω του ιερεί, τι σημαίνει πλάνη, τη είπα, δεν θέλω να μου πει τα όνειρά σου. Και αυτή είπε, όχι, να σου πω, δεν δε θέλω να μου πει τα όνειρά σου. Δεν με ενδιαφέρουν τα όνειρα. Να πάρει από το καλάδε για να κάνει σε τόπο. Όχι να σου πω τα όνειρα. Μου λέει ένα όνειρο. Στι λέω εντάξει, εντάξει, κάτσε, σε άκουσα φτάνει. Όχι να σου πω και το άλλο. Μα δεν θέλω να μου το πει, σταμάτη, δε δεν θέλω ακόμα Εγώ για να, για να δείξω στου Ιερεί τι σημαίνει πλάνη. Στι λέω σταμάτα, αυτά πράγματα είναι πλάνε. Και αυτή συνέχεια επέμενε, επέμενε, επέμενε να τα πει δεν τελειώνει. Όπω ένα μαγνητόφωνο που του βάλει μια κασέτα και πρέπει να μπει την κασέτα και να μην σταματήσει, έτσι έκανε αυτή η γυναίκα και έβλεπε κανεί ότι ήταν κλειστά και τα μάτια τη και τα αυτιά της. Και δεν άκουγε τίποτα από ό,τι έλεγα, ούτε παραδεχόταν τίποτα παρά μόνο επέμενε τα όνειρά τη. Και αυτό είπα μετά στου διότι οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν και έλεγα Του είπα: Ότι θέλετε πατέρα να δείτε τι σημαίνει πλάνη, αυτό είναι. Αυτό που λέει ο Χριστό στο πνεύμα των άλαλων και κοφών, που ούτε ακούει ούτε ξέρει τι λέει και ούτε γνωρίζει να πει την αλήθεια, αυτό είναι. Ο διάβολο κλεί τα αυτιά του ανθρώπου και πρέπει να πει το δικό του. Να πει το δικό του, να πει το δικό τη, α πούμε. Ότι αυτό το όνειρο το είδε και παληθεύτηκε. Και όνειρα με σπηλιέ και με αποκαλύψει και με χίλια δυο πράγματα τα οποία ουσιαστικά τελικά όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πλάνη του διαβόλου η οποία πλανά τους αφελείς ανθρώπους με το πρόσχημα της ευλαβίας. Αλλά να πει κανείς εντάξει άνθρωποι είμαστε πιθανό να πλανεθούμε αλλά όταν δεν ακούμε κιόλας εντάξει επίστεψε τα όνειρα α πούμε μέχρι εδώ ανθρώπινο όταν πας να αποθέσεις αυτό το οποίο έχει μέσα σου, αυτόν τον όνειρό σου, αυτή την εμπειρία σου και σου λέει ο πνευματικό, σου λέει ο επίσκοπο, σου λέει ένα άνθρωπο που ίσω ξέρει κάτι παραπάνω πως να έχει μια πείρα ότι αυτά πράγματα δεν είναι εκ του Θεού. Σταμάτα να λες τέτοια πράγματα, μην τα πιστεύει. Και εσύ επιμένει όχι μόνο να τα πιστεύει, όχι μόνο να τα, τα εστερνίζει, αλλά να τα τα και να επιμένει ότι αυτά όλα είναι αλήθεια. Και αυτό το πράγμα είναι το σημείο τη πλάνη. Αν ήταν αληθινά, ξέρετε, και αν είναι εκ του Θεού. Τότε μέσα στην καρδία αυτού του ανθρώπου και αυτών των ανθρώπων θα υπήρχε πνεύμα ταπεινώσεω. Και θα έλεγα, α, ώστε εντάξει να είναι ευλογημένο, πάτερ. Αφού είναι έτσι, ούτε κάθετα λάβαναν υπόψη. Εγώ γνώρισα αγίου ανθρώπου οι οποίοι είχαν αποκαλύψει εκ του Θεού και οι οποίοι δεν είχαν αυτό το πνεύμα. Ήταν ένα πνεύμα ταπεινώσεω, υποχωρητικών, ούτε διεφήμιζαν, ούτε έλεγαν αυτά τα πράγματα, ούτε τα πίστευαν σχεδόν οι ίδιοι. Εδώ βλέπετε ο Απόστολο Παύλο, ο οποίο είδε τον Χριστό, και παρόλο που ήταν το Χριστόν ο και είχε τέτοια εμπειρία Θεού, παρά τα αυτά λέει ανέβη στα Αιεροσόλυμα να το πει στον Πέτρον, ιστορή σε Πέτρον, να πει του Πέτρου τι είδε και τι άκουσε και να λάβει από τον Πέτρον και τους άλλους Αποστόλους τη σφραγίδα ότι έτσι είναι και κάνει αυτό το οποίο κάνει είναι καλό. Και όλοι οι άνθρωποι του Θεού πάντοτε να ξέρετε αισθάνονται την ανάγκη όλα αυτά τα οποία βλέπουν και όλα αυτά τα οποία έχουν μέσα τους να τα εναποθέτουν στους άλλους ανθρώπους, ώστε να ακούν και από τους άλλους, εάν αυτού το οποίο έχουν είναι καλό και είναι γνήσιο. Ο Χριστός λοιπόν άρχισε να λέει σ' αυτούς τα μέλλοντα συμβαίνει ακριβώς για να τους προφυλάξει και να τους ετοιμάσει, όχι για άλλον λόγο. Γιατί ξέρουμε από την ιστορία των Ευαγγελίων ότι οι μαθητές εσαλέφθηκαν και ο ένας σε πρόδωσε και ο άλλος αρνήθηκε και οι υπόλοιποι εξαφανίστηκαν. Του τα είπε λοιπόν όλα ότι Αναβαίνουμε στα Αιεροσόλυμα, να πορευόμαστε αυτήν τη στιγμή προς τα Αιεροσόλυμα. Και ο Υιός του Ανθρώπου, ο ίδιος, δηλαδή ο Χριστός, θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς. Είναι ένα, ένα πράγμα εδώ, το οποίο είπαμε κι άλλη φορά, αλλά έτσι, να πούμε δυο λόγια, ένα πράγμα παράδοξων. Βλέπετε ότι ο Χριστός δεν παραδόθηκε σε κανέναν άλλο. Δεν παραδόθηκε στου Ρωμαίου, ούτε στον Ηρόδη, ούτε στου άλλου. Αλλά επαναδόθηκε, ή μάλλον τον συνέλαβα, οι αρχιερείς και οι γραμματείς. Τι ήταν αυτοί οι αρχιερεί και οι γραμματείς? ήταν οι θρήσκοι άνθρωποι τη εποχή εκείνη. Ήταν σαν και εμά όλου που είμαστε εδώ. Ήταν οι άνθρωποι τη εποχή εκείνης, οι θρήσκοι που πήγαιναν στην εκκλησία και έκαναν όλα όσα έλεγε ο Μωσαϊκό Νόμο. Αλλά είχε μια διαφορά. Και αυτή η διαφορά συνδέεται με τα προηγούμενα που είπαμε. Ότι αυτοί οι θρήσκοι άνθρωποι σε εποχή εκείνη είναι σαν του θρήσκου ανθρώπου τη εποχή τούτη οι οποίοι δεν έχουν ταπείνωση. Και επειδή δεν έχουν ταπείνωση η θρησκεία ή μάλλον η εκκλησία γίνεται θρησκεία μετά εκπίπτει από εκκλησία και γίνεται θρησκεία και μετά από θρησκεία γίνεται κακία. Διότι μεταβάλλεται μέσα στον άνθρωπο όλα αυτά τα οποία λέγονται μεταβάλλονται σε κακίε. Και εκπληκτικό να δει κανεί ανθρώπους πολλές φορές τη Εκκλησίας είτε κληρικοί είναι αυτοί, είτε, είτε άνθρωποι λαϊκοί οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία να παρουσιάζουν φαινόμενα κακίας τέτοιας πρωτοφανού. και ενώ εκτός Εκκλησίας βρίσκομαι καλοσύνη και ανθρωπιά εντός Εκκλησίας πολλές φορές να παρουσιάζονται φαινόμενα κακίας και ψυχικής διαστροφής τέτοια τα οποία κανείς και θαυμάζει το μέγεθος της διαστροφής την οποία ανηφίσταται η ψυχή του ανθρώπου και δεν είναι σύγχρονο το φαινόμενο τούτο βλέπετε ότι είναι από τον καιρό του Ευαγγέλιου για να μην πάμε πιο πέρα αλλά θα πιάσουμε το Ευαγγέλιον δεν είναι χωρίς λόγων ξέρετε που το Ευαγγέλιον τονίζει συνέχεια ότι ο Χριστός εδόθη στους αρχιερείς και στους γραμματείς και ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι οποίοι τον κατεδίωξαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτοί που δεν τον κατάλαβαν. Δεν τον κατάλαβαν και όσες φορές προσπάθησε να τους δώσει να καταλάβουν τα διάστρεψαν όλα. Έβλεπαν θαύματα και αντί να που δόξασε ο Θεός που έγινε ένας άνθρωπος καλά έλεγαν το εξής «Μα δεν επιτρέπεται Σάββατον να κάνει κανείς αυτά τα πράγματα». «Βρε παιδί μου, ο άνθρωπος είχε 30 χρόνια κατάκητος και τις επίραξε τώρα ότι έγινε το Σάββατο καλά αντί να δει ότι εκείνο άνθρωπο άνθρωπος θεραπεύτηκε». Σε πείραξε ότι έγινε άνθρωπος την ημέρα του Σαββάτου καλά. Τι έσχει αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έβλεπαν, δεν έβλεπαν την ουσία του νόμου, δεν έβλεπαν τι ήθελε ο Θεό μέσα από τον νόμο, αλλά ενόμιζαν ότι υπεράσπιζαν τον νόμο και γεννόμενοι οι υπερασπιστές του νόμου τελικά γινόντουσαν εχθροί του Θεού. Και ήρθε ο Θεός στον κόσμο και αυτοί οι υπερασπιστές του νόμου δεν τον κατάλαβαν. Και τελικά η πρώτη εχθρή του Θεού ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν αντιπρόσωποι του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Καταλάβετε δηλαδή τι κομικοτραγικό οξύμορο σχήμα είναι αυτό το πράγμα. Αυτοί που αντιπροσώπευαν τον Θεό στον κόσμο αυτό ήταν αρχιερείς. Και ήταν και γραμματείς, ήταν και άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν τον νόμο. Όταν ήρθε ο Θεός στον κόσμο, αυτοί οι αντιπρόσωποι του δεν τον κατάλαβαν και δεν τον έδεχτηκαν. Και όχι απλώς δεν τον κατάλαβαν και δεν τον δέχτηκαν, αλλά αυτοί ήταν που τον εσταύρωσαν. Νομίζω αυτό το πράγμα είναι, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μας το έδωσε για να το σχολιάζουμε πάντοτε και να το έχουμε μέσα μας. Και να το καταλάβουμε πολύ καλά ότι υπάρχει, υπάρχει ένα κλειδί, το οποίο αυτό το κλειδί... Είτε μεταβάλλει τα, τα πράγματα σε καλά, σε γλυκά, είτε μεταβάλλει σε, σε πικρά και κακά. Και αυτό το κλειδί είναι η ταπείνωσης. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος αποκτήσει ταπείνωση μέσα στην εκκλησία, μέσα σε αυτήν την πνευματική εργασία, μέσα σε αυτήν τη ζωή την πνευματική, την εκκλησιαστική, εάν πορεύεται ταπεινά, τότε αποκτά αγάπη και αγάπη. Εκ τις ταπεινώσεως γεννάται η αγάπη και από την αγάπη γεννάται η ταπείνωση και ε, δια της μπορεί να καταλάβει τις ενέργειες του Θεού. Οι Φαρισέοι και οι Γραμματίες και οι Αρχιερείς δεν καταλάβαν τον Θεό όχι επειδή δεν ήξεραν τον νόμο και τις προφητείες τα ήξεραν πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα, ήταν δάσκαλοι του Ισραήλ και ξέρει τι σημαίνει Εβραίος. Να είσαι ευραίος, άμα ξέρει ένα πράγμα το ξέρει πολύ καλά. Είναι ήταν, και ήταν πάντοτε έξυπνοι άνθρωποι αλλά βλέπετε ότι όπως λέει ότι η, η υπερηφάνεια λέει ο, ο Άγιος Ιωάννη του Συναίτης είναι η αρχή της τρέλας και η μητέρα της τρέλας και της αφροσύνης δηλαδή έτσι συνέβαινε και εδώ δια της υπερηφανίας οι άνθρωποι αυτοί δεν κατέστησαν τον εαυτό τους δεχτικόν του Θεού για να πούμε στι δικές μας μέρες Απλά παραδείγματα. Βλέπουμε πολλές φορές, εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, να στερούμαστε αυτήν την, την συγκαταβατικότητα. Και βλέπω και εγώ πολλές φορές πώς δηλαδή εν ονόματι της Εκκλησίας, εν των Ιερών Κανόνων, εν ονόματι της Παραδόσεως, εν ονόματι της Ορθοδοξίας, τάχα, συμπεριφερόμαστε με πολύ άσχημον τρόπον, με πάρα πολύ άσχημον τρόπο. και νομίζω ότι ο Θεός μα έβαλε σε αυτόν τον κόσμο να υπερασπιζόμαστε το Ευαγγέλιο. Σαν να δηλαδή ο Θεός ήθελε μια αστυνομία, την οποία έπρεπε αυτή η αστυνομία να είμαστε εμει και να υπερασπιζόμαστε αυτά τα οποία είπε ο Χριστός. Και αυτή η αντίληψη είναι διάχυτη και αυτό βλέπετε πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί, όταν γίνει κάτι... Θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο λέει το Ευαγγέλιο με τον νόμο. Με το να κάνουμε διαδηλώσει, διαμαρτυρίε, να ψάχνουμε βουλευτέ και υπουργού και προέδρους τη Δημοκρατία να μα υποστηρίξουμε τον νόμο και ξεχνούμε ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και δεν είναι ποτέ δυνατόν το Ευαγγέλιο και ο λόγο του Θεού να υπερασπίζεται με το χωροφύλακα και με την αστυνομία. Ότι το Ευαγγέλιο έχει έναν άλλον επίπεδο στο οποίο κινείται και κινείται πρώτον και κατά κύριο λόγων πάνω στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου, όποιο θέλει, ακολουθεί το Ευαγγέλιο. Το είπε ο Χριστό ο ίδιο. Όσοι θέλει, ο πίσω με όποιο θέλει. Δεν μπορεί να επιβάλλει το Ευαγγέλιο κατά τη βία. Μόνο το, το Κοράνι επιβάλλεται με τη βία. Βλέπετε στι μουσουλμανικέ χώρε, εκεί έχει αστυνομία και λέει: Εάν κλέψει, σου κόβει το χέρι σου. Εάν ξέρω εγώ πει έναν κακό λόγο, σου κόβει τη γλώσσα σου. Και το κάνει η αστυνομία αυτό το πράγμα γιατί το λέει το Κοράνι. Έτσι είναι η νοοτροπία, έτσι είναι η διδασκαλία. Αλλά σε εμά δεν είναι έτσι. Και το λέει και πιο κάτω ο Χριστός σε αυτήν την περικοπή. Σε εμά στηρίζονται όλα πάνω στην ελευθερία. Αυτή λοιπόν η στάση απέναντι στον άλλον άνθρωπου μα κρίνει, ξέρετε. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε όλοι μας αν θέλουμε να δούμε τι, τι καταφέραμε μέσα από την ζωή του Ευαγγελίου, τη ζωή κοντά στην Εκκλησία. Ας αρχίζουμε από το πιο απλό πράγμα. <και> θα δούμε τι διάθεση έχουμε απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Εάν απέναντι στον άλλον άνθρωπο είμαστε κριτικοί, είμαστε αδιάλαχτοι, είμαστε κακότροποι, κρίνομαι και κατακρίνομαι και εξουθενώνομαι τον άλλον άνθρωπο, τότε δεν έγινε τίποτα. Σε μας μέσα δεν μίλησε το Ευαγγέλιο. Είμαστε θρήσκοι με τη σημασία τη λέξεω και «θρίσκος» σημαίνει αυτός ο διεστραμμένος ψυχικά άνθρωπος στον οποίο το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού λειτουργεί κατά, ανθρώπ, κατά τρόπων ε, ανθρώπινων και κατά τρόπων όχι πνευματικών, όχι αγιοπνευματικών. Γι' αυτόν τον λόγο είπαμε πολλές φορές ότι ο Χριστός ερχόμενος των κόσμων δεν έκανε μια θρησκεία. Εμεί δεν είμαστε θρησκεία, ούτε, ούτε δεχόμαστε ότι είμαστε θρησκεία και πολύ περισσότερο δεν δεχόμαστε ότι είμαστε θρήσκοι άνθρωποι αλλά λέει ο Χριστός στον κόσμο έκαμε την Εκκλησία και εμείς λεγόμαστε χριστιανοί ως μέλη της Εκκλησίας και ως μέλη Χριστού νομίζω ότι αυτό το όνειδος το οποίο παραμένει ε, και εντοπίστηκε από την ίδια ζωή του Χριστού είναι ακριβώς για να μας προφυλάξει και εμάς από αυτήν την ίηση που μας συνεπέρνει μια φορά γιατί τηρούμεν ορισμένους εξωτερικούς τύπους. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, ήταν πάρα πολύ καλοί τηρητές του νόμου. Τα έκαναν όλα στην εντέλεια. Αλλά όμως σήμερα μια γυναίκα του δρόμου, μια παλιογυναίκα, μια γυναίκα του δρόμου, αντέστρεψε αυτών των όρων. Και σήμερα η Εκκλησία προβάλλει μπροστά μας μια κοινή γυναίκα στην οσία Μαρία την Αιγυπτία και να μας δείξει τι, να μας δείξει αυτό που είπε ο Χριστός ότι τελώνες και πόρνες προάγουν ημάς, είπε στους αρχιερείς, προάγουν ημάς στην Βασιλεία τον Ουρανό. Για ποιο λόγο, όχι γιατί βέβαια ήταν, ήταν τελώνες και πόρνες, όχι για αυτόν τον λόγο, αλλά διότι, διότι είχαν ταπείνωση και έζησαν τη μετάνοια έλαβαν τη χάρη της μετανοίας η οποία τους εξύψωσε ενώ άλλος ο ηθικός άνθρωπος ο αρχιερέας και ο φαρισαίος και ο γραμματέα, είχε συνείδηση ότι τηρεί τον νόμο και άρα του έλειπε η αίσθηση της μετανοίας δεν είχε ανάγκη μετανοίας γιατί δεν κατάλαβε ποτέ ότι ότι η αμαρτία δεν είναι παράβαση ενό εξωτερικού τύπου μόνο αλλά η αμαρτία είναι η απόσταση από τον Θεό. Είναι το να είσαι χωρισμένος από τον Θεό και να μην ενεργεί μέσα σου το πνεύμα του Άγιο. Από τη στιγμή που δεν ενεργεί μέσα σου το πνεύμα του Άγιο, άρα είσαι σε απόσταση από τον Θεό και άρα αυτό είναι το γεγονό της ενυπάρχουσα μέσα μα αμαρτία. Γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι έκλεγαν συνέχεια. Γιατί όσο, που τον εαυτό τους, όσο πιο πολύ καθάριζαν τον εαυτό του, τόσο πιο πολύ ε, τόσο πιο πολύ έβλεπαν καθαρά τον Θεό και έβλεπαν πού είναι ο Θεός και πού είναι αυτή και θυμάστε ο Γέρος Πορφύριος, αυτός ο μεγάλος άγιος που μιλήσαμε την προηγούμενη φορά που είχε πλήθος αποκαλύψεων και θαυμάτων τι είπε στην τελευταία στην διαθήκη Το εγώ είμαι πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου και έκανα πάρα τι ειπε στην τελευταια την διαθηκη εγω ειμαι πιο αμαρτωλος ανθρωπος του κοσμου και εκανα παρα πολλέ αμαρτιες και ο Θεός μου τη συγχώρησε και παρατάφτα λέει εμεγάλωσα και εγέρασα ε, και δεν και είναι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπο του κόσμου και όταν φύγω λέ, από αυτόν τον κόσμο και πάω στην... στον ουρανό ο Θεός θα μου πει τι θέλεις εσύ εδώ πέρα, φύγε χάσω από μπροστά μου γιατί είσαι γεμάτο αμαρτίες. Αυτή ήταν η γνησιότητα της εμπειρίας του γέροντος αυτού διότι παρά το πλήθος των θαυμάτων που έκαμνε και το πλήθος των εκπληκτικών των, των χαρισμάτων εν τούτης, μέσα στην ψυχή του ευασίλευε η αίσθηση ότι αυτό είναι γεμάτο αμαρτία και δεν είχε καν θέση να σταθεί ενώπιον του Θεού. Έτσι λοιπόν είχαν, επορεύονταν οι Άγιοι. Και αυτόν τον λόγο, αφού έβλεπαν τον εαυτό του χειρότεραν από όλου του άλλου, δεν κατέκριναν ποτέ κανέναν. Δεν κατέκριναν κανέναν άνθρωπο. Διότι, πώ θα κατακρίνεις ένα, έναν άλλον, θα κατακρίνεις έναν άλλον τη στιγμή που πιστεύει ότι εσύ είσαι χειρότερο. Για να τον κρίνεις τον άλλο σημαίνει ότι. Πιστεύει ότι είσαι καλύτερο από εκείνο ή τουλάχιστον δεν είσαι σαν και εκείνο. Εάν βιώσει ότι εσύ είσαι χειρότερος από όλου, τότε δεν κρίνει κανένα και τότε αγαπά τους πάντε, διότι βλέπει πόσο Θεός αγαπάει έναν παρά τι αμαχτίε σου και αφού ο Θεό αγαπάει έναν, άρα αγαπά τον κόσμο όλων. Θα παροδευτεί λοιπόν, λέει εδώ το Ευαγγέλιο, ο Χριστό στου αρχιερείς και στου γραμματείς και θα τον κατακρίνουν με θάνατον θα τον παραδώσουν στα έθνη, θα τον, τον φτύσουν και θα τον σκοτώσουν και θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα». Τους είπε συνταραχτικά πράγματα. Πολύ λυπηρά ήταν ο δάσκαλος τους, ήταν ο φίλος τους, ήταν ο πατέρας τους και τους απεκάλυψε τι επρόκειτο να γίνει σε λίγες μέρες. Το πιο φυσικό ότι ήταν, ήταν να λυπηθούν οι άνθρωποι που τα μαζί του και από την πολλή τους λύπη να χάσουν την όρεξη τους. Και να μην έχουν όρεξη, ούτε να μιλήσουν, ούτε να φάνε, ούτε να γελάσουν, ούτε τίποτε. Αλλά για να δούμε εδώ τι σημαίνει άνθρωπος. Όταν τα άκουσαν αυτά όλα, οι δύο, οι πρώτοι και οι καλύτεροι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ήταν από τους πρώτους μαθητές αυτοί. Ήταν οι καλοί μαθητές του Χριστού. Και ο Ιάκωβος ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν φλογερός και είχε πολύ αφοσίωσης στον Θεών, ο Ιωάννης ήταν Αυτός τον οποίο ο Χριστός αγαπούσε περισσότερο από όλους, γιατί αυτός αγαπούσε τον Χριστό περισσότερο από όλους. Όταν λοιπόν άκουγαν αυτά τα πράγματα οι Απόστολοι, τότε αυτοί οι δυο οι καλύτεροι, οι καλύτεροι που είχαν πιο πολύ θάρρος, δεν έχασαν καθόλου την όρεξή τους και προσπέρασαν τους άλλους και προσπορεύονται, λέει, προσπέρασαν τους άλλους και τρόπο να τον απομόνωσαν τον Χριστό μόνο του κάπου και του λέω δάσκαλε θέλω ό,τι σου πούμε να μας κάμεις βλέπετε τι σημαίνει άνθρωπο, άνθρωπός αμέσως το συμφέρον ήταν Απόστολοι αυτοί ήταν μαζί με τον Χριστό ήταν, ήταν μια-δυο μέρες πριν που ανάστηνε ο Λάζαρο ήταν πολύ κοντά όλα αυτά τα πράγματα και αμέσω την άνθρωπό που του έλεγε ότι θα πάθει ο ίδιο. λοιπόν του λένε ότι θέλουμε ότι σου ζητήσουμε να το κάνει και ο Χριστός σαν, σαν να μην ήξερε και τους λέει, τι να σας κάνω και αυτή του λέει, να μα ώστε όταν έρθεις στην δόξα σου, στη βασιλεία σου να καθίσουμε ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου Βλέπετε τι σημαίνει άνθρωπο, είναι η ανθρώπινη αθλιότητα σε όλον το μεγαλείο και αυτοί ήταν Απόστολοι, και αυτοί ήταν άνθρωποι κοντά στον Θεό και αυτοί ήταν άνθρωποι που άκουγαν τόσα χρόνια το Χριστό τους λέει τόσα πράγματα και όμως παρά τα αυτά ελειτουργούσαν το ανθρώπινο ακόμα μέσα τους. Γιατί έλειπεν κάτι. Όσα έγινα μέχρι τώρα ήταν κατά ανθρώπινον τρόπον. Ήταν αρετές, ήταν καλλιέργεια, ήταν προσπάθεια, αλλά έλειπεν κάτι. Αυτό του κάτι ήρθε αργότερα. Και αυτό το κάτι που έλειπε ήταν η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Ήταν η χάρις της Πεντηκοστής. Τότε τελειώθησαν οι Απόστολοι. Μέχρι την Πεντηκοστή ήταν ατελείς άνθρωποι. Παρόλο που ήταν Απόστολοι, παρόλο που ήταν μαζί με τον Χριστόν, παρόλο που έκαναν θαύματα ονόματι του Χριστού, παρόλο που άγουσαν όλες τις διδασκαλίες του Χριστού, παρά τα άνθρωποι. Και αυτό ξέρετε, αυτό να μην μα κάνει εντύπωση όταν το βλέπουμε αυτό και στη δική μα ζωή. Έτσι όλοι εμεί, και για να πούμε και έναν καλό λόγο για μα να μην πέμε συνέχεια τα στραβά μα, όλοι εμεί που είμαστε εδώ και ερχόμαστε εκκλησία, και είμαστε ιερείς, και είμαστε επίσκοποι, και είμαστε πνευματικοί, και είμαστε μοναχοί και οτιδήποτε είμαστε, είμαστε άνθρωποι. Και αφού είμαστε άνθρωποι, τότε είναι πολύ πιθανό να κάνουμε τι τέτοιε ανοησίες όπω έκαμε εδώ ο Ιάκωβο και ο Ιωάννης. Γιατί, γιατί μπορεί μεν να έχουμε μεν όλα αυτά τα εξωτερικά μπορεί να κάνουμε όλα τα εξωτερικά αλλά μας λείπει κάτι και αυτό που μας λείπει είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνει τον άνθρωπο. ταλλα όλα απλώς βοηθούν, απλώς δίνουν μια γνώση απλώς είναι εξωτερικοί τύποι. Είναι τύποι αυτόν τον οποίο ζωοποιεί τον άνθρωπο αυτό που του δίνει ζωή και τον κάνει ζωντανό, από νεκρόν τον κάνει ζωντανό, δεν είναι όλα όσα κάμνει, αλλά είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματο. Αυτή η χάρη λοιπόν η οποία τελείωσε, τελειοποίησε του Αποστόλου και του έδωσε αυτή τη δύναμη ώστε πλέον να έχουν πνευματική γνώση και να ήστανται ψηλά και είναι πράγματι οι άνθρωποι θεοφόροι του Θεού και θεόπνευστοι και οι ενέργειε και οι κινήσει του να είναι θεϊκές, αυτή λοιπόν η χάρη στο Αγίου Πνεύματος είναι που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία από τότε μέχρι σήμερα και τελειοποιεί κάθε άνθρωπον. Έτσι λοιπόν όταν βλέπουμε κύρω μας και μπροστά μας τους αδελφούς μας και τους πατέρες μας ακόμα και τους εκκλησιαστικούς μας πατέρες να κάνουν πράγματα ανθρώπινα τότε να ξέρουμε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνονται όλα αυτά γιατί ακόμα δεν έφτασαν στην τελειότητα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Διότι ευρισκόμαστε στο ανθρώπινο γίγνεσθε, είμαστε εντογίγνεσθε, δηλαδή πορευόμαστε μεν προς την τελειότητα, αλλά ακόμα φτάσαμε εκεί. Και αφού δεν φτάσαμε, άρα είναι πολύ πιθανόν να κάνουμε πάρα πολλά λάθη και πάρα πολλά ανθρώπινα πράγματα. Και βλέπετε ότι το Ευαγγέλιο δεν τα επέκριψε αυτά τα πράγματα. Αν είμαστε εμεί, παραδείγματο χάρη σήμερα, θα λέγαμε ότι δεν πρέπει να τα γράψουμε αυτά τα πράγματα. Είναι προσβλητικά. Διότι αυτά γράφθηκαν μετά που πέθανε ο Χριστό, μετά που έγινε την εκκλησία. Άρα γράφτηκα σε μια εποχή που ο Ιωάκωβος και ο Ιωάννη ήσαν ήδη απόστολοι θεοφόροι και ήταν στήλοι τη εκκλησία. Και με την κοινή λογική έπρεπε να πηγαίνει ότι αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να γραφτούν γιατί είναι, θα εμείωναν τους Αποστόλους και θα του επρόσβαλαν κιόλα και θα ήταν τρόπον την, και έναν όνειδος για την ιστορία της Εκκλησίας. Να μπει κανείς, κοίταξε, δώδεκα άνθρωποι ήταν ο Χριστός τους έλεγε για τον πάθος και αυτοί να φάει ένα ένας τον άλλο. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτό το πράγμα λέω τώρα είμαι σίγουρος, ανθρωπίνος όταν θα έρχονταν, αν τους έλεγε ο Χριστός εντάξει ας τους άλλους δέκα και εσεί οι δυο θα κάτσετε εκ δεξιού μου και εξ αριστερό μου. Θα τσακωνόντουσαν μεταξύ του οι δυο αυτοί ποιο ήταν από τα δεξιά και ποιο ήταν τα αριστερά. Δηλαδή αφού πρώτα εξουδετερώναν του υπόλοιπου 10, μετά θα εξουδετερώναν ο ένα τον άλλο. Νομίζω γίνεται και σήμερα έτσι. Όσοι έχετε κληρονομιέ, φροντίστε να τακτοποιήσετε πριν το θάνατό σα, να μην τσακωνόνται τα παιδιά σα μετά. Έχουμε πλήθο τέτοιων περιπτώσεων. Που παιδιά, αδέρφια αγαπημένα, αγαπημένα αδέρφια, κατάντησαν να μην μιλούν για χρόνια ολόκληρα για ένα παλιό χώρο, για ένα παλιό σπιτο, και ξέρω εγώ ότι για ένα δευτεράκι στην τράπεζα. Έτσι είναι η φύση. Βλέπετε ότι η ιδιοτέλεια του ανθρώπου, ο ατομισμό του ανθρώπου, υπερβαίνει ακόμα και τη φύση του. Έτσι δεν λογαριάζει τίποτα. Ούτε αν είσαι αδερφό του, ούτε αν είσαι μάνα του, ούτε αν είσαι πατέρα του, τίποτα. Όταν έρθει η ώρα που θα μοιράσει τα υπάρχουν του εκεί καταργούνται όλα και βλέπει μόνο τον ατομισμό του, το άτομό του. Είναι η αρρώστια, η προπατορική ασθένεια, η οποία ε, διαδέχεται στο στον ανθρώπινο γένος και αυξάνει βέβαια. Αν δεν την χτυπήσει κανείς, αυξάνει. Ο Χριστός βέβαια δεν τους απάντησε ότι εντάξει, αλλά τους είπε, δεν ξέρετε τι θέλετε. Πράγματι, βλέπετε ότι όταν ο άνθρωπος δεν, είναι μες, δεν έχει το φωτισμό του Άγιου δεν ξέρει ούτε τι θέλει, ούτε τι λέει, ούτε τι κάνει. Είναι σκοτισμένος. Ο νους του είναι σκοτισμένος. Χωρίς τον φωτισμό του Θεού, ο άνθρωπος κυλίεται μέσα σε ένα σκότος και δεν ξέρει ούτε τι θέλει, ούτε τι κάνει. Είναι και αυτό ένα φρούτο σύγχρονο, μια σύγχυση μια φοβερή σύγχυση. Να υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θέλουν, ούτε ξέρουν γιατί κάνουν κάτι. Κάμουν έναν κακό, κάνουν μια κακοργία και το γιατί το έκανε και δεν ξέρει γιατί το έκανε. Ούτε ο ίδιο δεν μπορεί να εξηγήσει τον εαυτό του γιατί το έκανε. Ούτε γιατί το επαιδίωξε. Αυτά εξηγούνται όλα όταν καταλάβει κανεί το πώ είναι ο άνθρωπο, τι ήταν ο άνθρωπο, πώ τον έπλασε ο Θεό, πώ έγινε ο άνθρωπο με την πτώση πώς εσκοτίστηκε ο άνθρωπος και πώς λειτουργεί, σαν εσκοτισμένος νους και μετά πώς λειτουργεί όταν πλησιάσει σιγά-σιγά το φως της χάρη του Θεού. Και αυτόν τον λόγο, το πρόβλημα, τα προβλήματα μάλλον του ανθρώπου καταλήγουν όλα σε ένα πρόβλημα. Αυτό που έλεγε ένα σύγχρονος Άγιος, Σέρβος Άγιος ο πατήρ Ιουστίνος, ότι το πανπρόβλημα του ανθρώπου είναι η απουσία του Θεού, δηλαδή το συμπεπυκνωμένο πρόβλημα όλου του ανθρώπου είναι ότι είναι μακράν του Θεού, εάν ο άνθρωπος είναι κοντά στον Θεών, τότε φωτίζεται ο νους του για τις ταπεινώσεις του ανθρώπου, φωτίζεται και αφού φωτιστεί ο νους του, καταλαβαίνει τι κάνει. Λέει ο Άγιο Μάξιμο ομολογητής ότι η ορθή κρίση των νοημάτων Δηλαδή, όταν ο αποκτήσει ορθή κρίση στα νοήματα του, στις σκέψεις του, με το φωτισμό του αγιοπνεύματο, τότε έχει και ορθή κρίσιν των πραγμάτων. Ξέρει να χρησιμοποιεί και τα πράγματα σωστά. Και μην νομίζετε ότι ε, πρέπει να κάνει κανείς πολύ χοντρά πράγματα για να καταλάβει τι σημαίνει σκοτισμένο νου. Είναι πολύ απλό από τα απλά πράγματα. Από τα πολύ απλά πράγματα. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο, παραδείγματο χάρη, και στολίζεται κατά τρόπο γελίο, και εστολίζεται, παραστολίζεται, γίνεται δηλαδή σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Από πάνω ω κάτω φορτωμένο πράγματα. Βραχιόλια, δαχτυλίδια, ρολόγια, σκουλαρίδια, παντού. Λέει κανεί, τώρα αυτό το πράγμα είναι ομορφιά, αφού αυτό, αυτό είναι καρναβάλι, αυτό είναι γελίο, να πούμε. Είναι ομορφιά αυτό το πράγμα. Πώ κάνει έτσι αυτό ο άνθρωπο, γιατί. Έτσι. Γιατί, γιατί ο νους του είναι σκοτισμένος, απουσιάζει ο φωτισμό του Θεού και δεν κάνει ορθήν κρίση και ορθήν χρήση. Ή πως δίνεται, έτσι. Πώ δίνεται, γιατί ακούω από τα απλά πράγματα, α πούμε. Το πώ δίνεται, το τι φοράει, το πώ εμφανίζεται είναι απλά πράγματα τα οποία όμως εμφανίζουν τον κόσμο του ανθρώπου, τον εσωτερικό του κόσμου. Φαίνεται, δηλαδή, η απώλεια της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η απώλεια της προσωπικότητας. Εάν βγει η μόδα, πούμε, να, να φοράμε παλιό ρούχα κατά, τριπου... κατά σχισμένα, άκουσα ότι τώρα θέλουν να κάνουμε έναν μαγαζί που να πουλούν σχισμένα ρούχα. Όποιος έχει παλιόρουχα ρούχα που δεν τα χρειάζεται, θα τα παίρνει στο μαγαζί και αυτά θα πουλούνται πολύ ακριβά, γιατί είναι μεγάλο προτέρημα να φοράς τα παλιό ρούχα τον άλλο. Είναι τη μόδας. Και θα δούμε και τέτοια βέβαια. Ή βλέπει κανένας χοντροπάπουτσα, κανένα φορά κανένα βαπούτσα, τα οποία διαρωτάσαι εάν μπορεί ένας άνθρωπο να περπατήσει με και τα βαπούτσα. Αλλά είναι της μόδας. Και η μόδα απολύει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Εμείς γελούμε και γελάτε, γελάτε και τα λόγια να γελάσετε βέβαια, γιατί είναι όντω γελία. Είναι όντω γελία, τα οποία μας γελιοποιούν και δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτές οι λεπτομέρειες γελίες, οι οποίες μας γελιοποιούν προδίδουν ουσιαστικά πράγματα μέσα στην ψυχή μας. Είναι πραγματικά πώς αν μπορεί κανεί να φανταστεί που να γελάει μέρες ολόκληρες. Να γελάει μέρες ολόκληρες όταν βλέπει τέτοια πράγματα και λέει, ξέρετε λένε ένα, ένα, ένα κείμενο λέει για τον Άγιο Λάζαρο, τον τετραήμερο Λάζαρο που αναστήθηκε από τον τάφο μπαίνουμε τώρα στη εβδομάδα ότι μετά που δεν γελούσε ποτέ διότι πήγε στον άδη είτε τα, είτε τα βασανιστήρια τέλος πάντων εγεύθηκε το πικρό του θανάτου και δεν εγελούσε μόνο μια φορά λέει γέλασε ο Αγιοντάζαρος όταν εγκάθει τον κάπου και έβλεπε κάποιον που καραδοκούσε να κλέψει ένα, μια στάμνα από έναν άλλο και γέλασε και είπε ο πυλός, κλέπτει τον πυλών. δηλαδή ο, ο πυλό ο άνθρωπος την πύληνη στάμνα. Δηλαδή, του φάνηκε γελίο. Ήταν απλό, αλλά είχε ουσία. Και, και εμείς, αυτά τα πράγματα που κάνουμε, ξέρετε, και τα πράγματα οποία, με τα πράγματα τα οποία εμφανιζόμαστε, πολλές φορές προδίδουν και το είναι μας. Και δεν είναι ανάγκη να, να διαρωτόμαστε, μα είναι αμαρτία αυτό; είναι αμαρτία το άλλο. Δεν είναι, δεν είναι αυτόν το ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι να, να έχεις μία ανθρώπινη προσωπικότητα, να είσαι άνθρωπο, να είσαι κεκλημένος να στέκει στο ύψος του ανθρώπου που σε έπλασε ο Θεό. Ε, νομίζω ότι όταν έχουμε λαθασμένες χρήσει των πραγμάτων που μας περιβάλλουν ή των πραγμάτων που φορούμε ή των πραγμάτων που εμφανιζόμαστε τότε αυτό πηγαίνει πιο κάτω και μας αποδεικνύει ότι έχουμε και λαθασμένες κρίσει. και να έχουμε λαθασμένες χρήσεις σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτόν το οποίο λέγεται φωτισμός του Θεού και εφαρμόζεται και σε μας. ο λόγος του Κυρίου που λέγει δεν ξέρετε τι ζητάτε κοίτατε τι είστε. θυμάστε τι είπε αλλού ο Χριστός εκείνον των πλούσιο, ήταν γέρος και ε, είχε πολλά σιτάρια και πολλά γεννήματα και τι είπε θα χαλάσω τις αποθήκες και θα χτίσω άλλες και ο Θεός τι του είπε, άφρον ανόητε τρελέ. Αυτή τη νύχτα θα πεθάνει και όλα αυτά που ετοίμασε τι θα γίνουν. Αλλά βλέπετε, δεν κάνει καλά. Δεν το ήξερε ότι θα πεθάνει σε 80 χρονών. Είσαι 70-80 χρονών, πού θα πάει. Έχει άνθρωπο που ζει παραπάνω χρόνια. Δεν καταλαβαίνει ότι τελειώνουν όλα. Και αυτά τα οποία έχει, δεν... ακόμα δύο ζωή να έχει, και αντί μακαρόνια να τρώγε, ξέρω εγώ, δεκάληρα, πάλι δεν θα τα σπαταλούσε. Και όμω, και όμω όχι μόνο τα κρατάμε όχι μόνο τα περιποιόμαστε αλλά θέλουμε να τα αυξήσουμε κιόλας και βλέπει κανείς γέρος ανθρώπους γέρος ανθρώπους να έχουν τέτοια προσκόλληση και να κάνουν επενδύσεις και να ασχολούνται να τα μαζεύουν να τα αυξάνουν τρέλα είναι, είναι αφροσύνη είναι αυτό που λέει ο Κύριος εδώ λείπει ο φωτισμός του Θεού και δεν ξέρει ο νους τι κάμνη ούτε, είδαμε, ούτε τι ζητούμε ούτε τι κάμνομεν και παρόλα αυτά που του είπε, βλέπετε ότι αυτοί το βιολίν του πάλι δεν κατάλαβαν τίποτα. Γιατί? Γιατί τα αυτιά του ήταν κλειστά. Αυτό που έλεγε ο Χριστό αλλού, ο Έχω νότα ακούει να ακούε σε αυτού δεν ίσχυε αυτή την ώρα. Έδωσαν, έδωσαν χώρο στον πειρασμό και τον εδέχθηκαν και έκλεισαν τα αυτιά του. Έτσι συμβαίνει όταν ο άνθρωπο. Έχει μια πρόταση από τον, από τον πειρασμό. έχει τον πειρασμό σου και σου λέει ότι κάμε αυτό το πράγμα και είναι ωραίο. Όσπου ανθίστασαι, έχεις κάποια ακοή να ακούσεις κάτι άλλο. Μόλις πεις ναι εντάξει θα το κάνω, τότε το πρώτο πράγμα που κάνει ο διάβολος είναι να σου αχρηστέψει τον νου σου. Θα κλείσει τα αυτιά σου να μην ακούει, θα κλείσει τα μάτια σου να μην βλέπεις, θα κλείσει το νου σου να μην δουλεύει. Αχρηστεύεται ο νου του ανθρώπου, εχμαλωτίζεται ο νου όπως οι πατέρες, και μετά είσαι πλέον υποχείριων όργανον. Τότε όταν εχμαλωτιστείς, ό,τι και να δεις, ό,τι και να σου πούν, ό,τι και να κάνουν, δεν πρόκειται να αλλάξεις. Και η σοφία όλη είναι να μην φτάσει ο άνθρωπος να εχμαλωτιστεί ο νού του. Να μην φτάσει να εχμαλωτιστεί ο του. Να φροντίσει να αφήσει τον νους του ελεύθερον. Για να μπορέσει να αντιδράσει. Αλλά εδώ οι Απόστολοι δεν το κατάφεραν. Απαιδέχθηκαν αυτόν τον λογισμό να πάνε να πούν του Χριστού. Τον απαιδέχθηκαν, τον έβαλαν μέσα του, εχμαλωτίστηκε ο νους του. Και παρόλο που ο ίδιο ο Χριστό του είπε ότι δεν ξέρετε τι θέλετε, παραντάφτα αυτοί επέμεναν στο δικό του. Και εδώ και υποσχέσει. Είπαν ότι βέβαια όλα αυτά πολύ θα τα κάμουμε. Και θα βαφτιστούμε και το βάφτισμα, θα πιούμε και το ποτήρι. Λες και ήταν κανένα λουτρός για ένα ποτήρι κρασί που θα έπεινα και θα το με τόση ευκολία. Δεν κατάλαβα να απολύτω τίποτα. Τίποτα απολύτω. Είναι ένα πνευματικό φαινόμενο που συμβαίνει δυστυχώς σε όλους μας. Όλοι μας έχουμε πικρή πύρα από τι σημαίνει η εχμαλωσία του νου μας. Βλέπεις έχει έναν άνθρωπο α πούμε. Ούτε όλα από μπροστά του. Ούτε η οικογένεια στέκει, ούτε η γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του, ούτε η φήμη του, ούτε η ιδιότητά του, ούτε το ονομά του, τα το χρήματα του, τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτω. Το μόνο που στέκει είναι πώς θα επιτελέσει αυτόν το οποίο μπήκε μέσα στο νουν του. Γιατί? Γιατί εχμαλώτησε ο σατανάς στο νουν, έσβησε όλα τα αισθητήρια και πλέον κάθεται στον τιμόνιο αυτός και κάνει ό,τι θέλει. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι η εχμαλωσία, αυτή η εχμαλωσία είναι πάρα πολύ δύσκολο φαινόμενο. Χρειάζεται πραγματικά πολύ προσευχή και επέμβαση Αγίων Ανθρώπων, άκραν υπακοήν. Κανεί να τον εαυτόν του σε διακριτικούς πατέρες, οι οποίοι θα επέμβουν κατά τρόπο χειρουργικό και θα κόψουν το πάθος και θα απομακρύνουν τους δύο πόλους που συνδέονται και δημιουργούν ενέργεια δαιμονικήν. Τέλος πάντων, για να μην σταθούμε σε αυτά, Αφού ο Χριστός είδε ότι ό,τι και αν του έλεγε, αυτοί δεν καταλάβαιναν πλέον, έμεινα σε εκείνων το οποίο έλεγαν, παρατάφτα ο Κύριος ως φιλάνθρωπος, διδάσκαλος και πατέρας και ξέροντας πολύ καλά τι σημαίνει άνθρωπος, εσυνέχισαν και τους είπεν, τους απεκάλυψε την θεωρία του περί του κόσμου τούτου και τους είπε το εξή. Ότι αυτοί όλοι που βασιλεύουν στα έθνη, κατακρίβει τους τυρανούν, τους κατεξουσιάζουν, τους κατακυριεύουν. Δηλαδή ουσιαστικά ζουν εις αυτό που είναι οι του, τους. Ζουν σε βάρος αυτών όλων, τους, οι οποίοι είναι υπό την εξουσία τους. Αλλά σε εσά λέει να μην είναι έτσι, ούχου το δε έστεν σε εσά να μην είναι έτσι. Και όπως έλεγε ο αίμνηστος γέροντας ο Φρόνιος, ο Κύριος με αυτόν τον λόγο αναποδογύρισε όλη την πυραμίδα του κόσμου. Ενώ στην κοσμική πυραμίδα, στο, στο ύψος της πυραμίδας είναι οι άρχοντες και ακολουθούν οι υπόλοιποι, υπόλοιποι, μέχρι που οι βάσεις. να είναι ο, ο κόσμος ο λαός, ο Κύριος αντιστρέφει την πυραμίδα και βάζει τους από κάτω και λέει σε εσάς να μην είναι έτσι, αλλά όποιος θέλει να είναι μέγας να είναι διάκονος και όποιος θέλει να είναι πρώτος να είναι πάντον δούλο Για ποιο λόγο. Δεν το λέει αυτό γιατί ήταν μια κοσμοθεωρία πολιτικής βάσεως, αλλά είχε μια θεολογική σημασία. Είχε θεολογικό αντίκρισμα. Είχε δηλαδή αντίκρισμαν, το οποίο έχει επέκταση μέσα την αιωνιότητα. Δεν το έκαμε ο Χριστός αυτό το πράγμα για να κάνει μια Επανάσταση, λαϊκή Επανάσταση, να το πούμε έτσι, και να ανεβάσει το λαϊκό στοιχείο, ή ξέρω εγώ, την κατωτέρα τάξη πραγμάτων ή ανθρώπων, όπως μπορεί κανείς να το ονομάσει, αλλά είπε ότι αυτά όλα θα τα γίνονται γιατί έτσι και ακόμα στην απλή καθημερινή μας ζωή στο σπίτι μας τι λέμε εγώ δούλος σου είμαι όλα εγώ θα τα κάνω όλα εγώ θα τα κάνω ναι δούλος σου, δούλος σου είναι Βέβαια, έτσι είναι, εάν θέλεις να, είσαι, να ακούς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο τότε καλείς να γίνει πάντων δούλος, όχι σε μερικούς, όχι να διαλέξεις μερικούς και να πεις όπω ε, όπως λέμε μερικοί να μου συμπεριφερθείς με καλόν τρόπο και θα γίνω χαλή να με πατήσεις. Μα καλό και αυτό βέβαια, εντάξει, καλό, στου καλούς να είμαστε καλοί. Αυτό είναι καλό, αλλά το Ευαγγέλιο είναι σκληρότερο και το τονίζει εδώ ο Χριστός «Έστε πάντων δούλος πάντων, χωρίς καμιά εξέρεση, και χωρί να φοβάσαι, δεν παθαίνεις τίποτα μην νομίζεις ότι θα γίνεις το θύμα ή αν γίνεις πάντων δούλος και πάντων διάκονος όχι, δεν γίνεις το θύμα αλλά θα γίνεις αυτός ο μέγας και αυτός ο πρώτος που λέει το Ευαγγέλιο αλλά θα γίνεις και μέγας και πρώτος και άρχον όχι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ενούμενος με τον Χριστόν. Θυμάστε τι είπε ο Χριστό τον Πιλάτο, όταν του είπε ο Πιλάτο, Θέλει να σε ελευθερώσω? Είσαι βασιλιά? Ξέρει ότι έχω εξουσία να σε ελευθερώσω? Και τι βασιλιά είσαι εσύ, του λέει ο Χριστό ότι η βασιλεία ή η εμή, ούτε στην εκ του κόσμου τούτου. Η δική μου βασιλεία δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο, ούτε από αυτόν τον κόσμο. Άμα ήθελα, αν μπορούσα να ελευθερωθώ και μόνο μου. Μπορούσε ο Χριστό να, παρα... να φέρει εκεί χιλιάδε αγγέλους και να διαλύσει τα πάντα. Με ένα νεύμα να, διαλύ... να διέλυνε τη χτίση. Και όχι μόνον τόσο, αλλά οι ίδια οι βλέπετε, στη Σταύρωση επανεστάτησαν αφ' αυτού τη. Οι χτίσει επανάστησαν. Δεν την έκαμε ο Χριστό στη Σταύρωση, του σεισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά οι χτίσει αφ' αυτού τη εκκινήθηκε. Πάσε η χτίσει σε λιού φόβο που λέει Τροπάριο. Και ο Χριστό αμέσω σταμάτησε την χτίσει, να μην καταστρέψει η τον στον άνθρωπο. Βλέπετε ότι εδώ αυτή η θέση που μας δίδει ο Χριστός είναι μια θέση η οποία ταυτόχρονα μας δίδει και, τη, και όλη την έκταση των πραγμάτων τούτων. Και λέει ότι κοίταξε να δεις κάτι. Ή αν τελικά θέλεις να με ακολουθάς και αν θέλει να είσαι μέγας και αν θέλει να είσαι κυρίως τότε κατά μήμη δική μου πρέπει να πορευθείς στον ίδιο δρόμο που πέρασα κι εγώ και να γίνεις πάντον δούλος και πάντον έσχατος και πάντον διάκονος. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο για τη λογική του κόσμου είναι ανοησία. Λέει στο γεροντικό ένας γέροντας ήθελε να, να δείξει στους άλλους μαθητές, στους μοναχούς τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Και λέει είχε ένα παιδάκι εκεί και του λέει και του μικρού, δεν μου λες, εάν παραδείγματο χάρη, έχω ένα σπίτι και έρθει και μου το πάρει κάποιος, είναι καλό. Εάν έχω ένα κομμάτι ψωμί και πεινώ και μου το πάρει κάποιος, είναι καλό. Εάν με πάνε να με σκοτώσουν και εγώ αφήνω τον εαυτό μου και δεν αντιστέχομαι είναι καλό πως με κρίνεις και του λέει το παιδάκι μα μήπω είσαι τρελός πάτερ δηλαδή μήπω τα έχασες ναι με τη λογική του κόσμου το Ευαγγέλιο είναι μορία είναι μια ανοησία πες τώρα του άλλου ανθρώπου να γίνει πάντο δούλος και πάντοτε έσχατος εδώ γίνεται ο ολόκληρος να φας τη θέση του άλλου και γίνεται αγώνας ολόκληρο να συγκρατήσει την όρεξη σου να μην τον άλλο δηλαδή τουλάχιστον να περιοριστείς ε, στα δικά σου, α πούμε. Ε, μπορεί να τρέχουν τα σάλια σου να φάσουν τον προϊστάμενό σου, αλλά ε, τα μέτρα τη ανθρωπιάς είναι να μείνει μέχρι εκεί και αν σου δώσουν μια προαγωγή νόμιμη και σύμφωνη με τα δεδομένα, α πούμε, τα ανθρώπινα, να την πάρει. Τι καλό. Μένει κανεί, αυτά είναι τα ανθρώπινα. Πού να πει κανεί αυτόν τον λόγο του Ευαγγελίου, το πάντων δούλο και πάντων έσχατο και πάντων διάκονο. Αλλά εάν και εμείς θέλουμε να ακούμε τον Λόγο του Θεού και να ισχύει και για μας αυτό που λέει ο Χριστός «Οουχού το δε να μην είναι έτσι μεταξύ εσάς μεταξύ εσάς που με ακολουθάτε τότε να ξέρουμε αδερφοί μου ότι βαδίζομαι έναν, έναν δρόμο παράδοξο με αλλά έναν δρόμο ο οποίος έχει μίαν επαλήθευση μέσα από το πέρασμα όλων των αιώνων ότι τελικά τελικά αυτός ο οποίο γίνεται δούλος και αυτός που γίνεται έσχατος αυτός είναι που γίνεται Κύριος και αυτός που γίνεται πρώτος και αυτός που γίνεται ελεύθερος και τελικά ελεύθερος είναι αυτός και όχι ο άλλος ο, άλλος, ο φαινομενικά ο ελεύθερος είναι σκλάβος και αυτός που είναι φαινομενικά σκλάβος είναι ελεύθερος γιατί? γιατί έχει μέσα του μια σχέση με ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός η οποία από τον άλλον να αποουσιάζει και αυτό είναι σήμερα το οποίο χαρακτηρίζει την εποχή μας. Τα έχουμε όλα, τα έχουμε όλα, δεν μας λείπει τίποτα. Και όπως βιώνουμε κενά φοβερά. Βιώνουμε τέτοια κενά τα, τα οποία δεν ξέρουμε πότε να τα γεμίσουμε. Και ενώ τα έχουμε όλα και έχουμε όλες τις δυνατότητες να ζήσουμε τόσο όμορφα και τόσο ωραία, βλέπετε τι κάνουμε. Έχουμε τέτοια κακία και τέτοια ανανοησία που πάνε να σκοτώσουμε του άλλου ανθρώπου στα καλά καθούμε γιατί έτσι μα κατέβηκε. Και δεν καταλαβαίνουμε τελικά αυτά τα πράγματα, σκοτώνουμε τον εαυτό μα. Ποιο θα μείνει μετά από όλα αυτά τα πράγματα. Κάπου διέβασα ότι τα πυρηνικά όπλα που υπάρχουν και τα χημικά αυτά καταστρέφουν τη γη 7-8 φορέ. Ε, α την καταστρέψουμε να δούμε. Αυτό που θα πατήσει το πομπί δεν θα καταστραφεί. Μήπω θα φυλάξει τα παιδιά του και να ξανακληρονομήσουν ό,τι αφήσουμε εμείς οι υπόλοιποι πίσω αυτό είναι αφροσύνη, αυτό είναι δουλεία αυτό είναι καταστροφή του ανθρωπίνου προσώπου όμως πραγματικά όπως είπα και προηγουμένως σε κάποια άλλη συγκέντρωση σήμερα, σήμερα μου νομίζω ότι η εκκλησία είναι η μόνη λύσης και η μόνη απάντηση των άνθρωπο Εάν η Εκκλησία δεν υπάρχει σαν απάντησης και Εκκλησία εννοώ την, αυτό το, το, το σώμα του Χριστού μέσα στο οποίο βιώνει ο άνθρωπος το γεγονός του Θεού, το βιώνει ζωντανά όχι σαν θεωρία αλλά σαν εμπειρία Εάν δηλαδή φανταστείτε ζούμε σε τέτοιον κόσμων με τέτοια φοβερά γεγονότα γύρω μας και δεν έχουμε εμπειρία του Θεού μέσα μας η οποία εμπειρία Θεού νικά, νικά τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, τότε πραγματικά η ζωή μας είναι πάρα πολύ δυστυχισμένη και δεν έχει κανέναν απολύτως νόημα. Παρά μόνο είναι μία ζωή κάτω από απειλή, κάτω από φόβο, κάτω από σκιά, κάτω από, από σκότος, θανατηφόρο σκότος, το οποίο μας πνίγει από παντού και εμείς ασφιχτιούμε μέσα αυτήν τη δύσκολη ατμόσφαιρα που θέλουν να μας επιβάλουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και καταξουσιάζουν τον κόσμο όλων. Αλλά σε μας απομένει αυτή η ελπίδα που λέγεται Ιησούς Χριστός και αυτή η ελπίδα είναι η μόνη ελπίδα η οποία μπορεί να μας βγάλει έξω από τα γεγονότα του κόσμου τούτου και να μας δώσει αυτήν τη χάρη ώστε να νικούμε τον κόσμο αυτόν. Και αυτή αυτό που μας λέει σήμερα στο Ευαγγέλιο αυτή η νίκη και αυτή η αίσθηση ακριβώς άνθρωπο. Αποβάλλει το κοσμικό φρόνημα και αποκτήσει το φρόνημα του Θεού. Δοκιμάστε και θα δείτε, γεύσαστε και είδατε πολλή Γραφή, Δοκιμάστε και θα δείτε ότι όσε φορές ο άνθρωπος για την αγάπη του Χριστού αφήνει, αφήνει τον εαυτό του και προτιμά του συμφέρων του άλλου, τότε μέσα στην ψυχή του υπάρχει μια μεγάλη, μεγάλη ελευθερία. Και όσε φορέ ο άνθρωπο προτιμά το δικό του συμφέρον και θυσιάζει το συμφέρον του άλλου, τότε πνίγεται και τον πιάνει ασφάλεια και τον πνίγει το άχος και τον καίει ο φόβος και δεν χαίρεται τίποτα από όσα έχει. Τότε χρειάζεται ανθρώπου να τον φυλάνε, χρειάζεται ασφάλειες, χρειάζεται αστυνομίε, χρειάζεται ξέρω εγώ φρουρέ να τον φυλάνε γιατί από παντού βλέπει εχθρούς και κινδύνους. Ευρισκόμενοι λοιπόν πρώτου πάθους του Κυρίου μας τελευταία εβδομάδα να προχωρήσουμε έτσι με πολλή προσευχή και να αξιοποιήσουμε αυτές όλες τις απειλές που μας απειλούν περί πολέμων και περί δυσκολιών να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά και μαζί με την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και τον κόσμο για της πολλής προσευχής και να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε παρερχόμενοι εκ του κόσμου τούτου ξέρουμε πολύ καλά που βαδίζει ο κόσμος και ξέρουμε και ποιον είναι το τέλος του κόσμου αλλά εμάς η Εκκλησία μας μας έδωσε την εμπειρία της αιώνιας βασιλείας του Θεού η οποία τελικά αποκαθιστά όλων των άνθρωπων και αποκαθιστά και εκπληρώνει το σχέδιο του Θεού περί του ανθρώπου και έχονται, λοιπόν αυτήν την βεβαίαν ελπίδα. Αυτή τη βεβαίαν παρηγορία στην βασιλεία του Θεού τότε όλα όσα γίνονται γύρω μας τα βλέπουμε έτσι σαν να βλέπουμε κάτι το θέατρον, κάτι το οποίο παρέρχεται. Θλιβόμαστε, πονούμε, ε, τραυματιζόμαστε με τα γεγονάτα του κόσμου πλην όμως ξέρουμε ότι τελικά ο Θεός είναι ο οποίος διοικεί τον κόσμο. Δεν είναι οι Αμερικάνοι που διοικούν τον κόσμο, αλλά ο Θεός Δίκη των κόσμων. Και αν υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από αυτόν τον κόσμο αδικημένοι, σκοτωμένοι και οτιδήποτε, αυτοί οι άνθρωποι δικαιώνονται αιώνια στην βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτοί που του σκοτώνουν, δεν με τι θα απογίνουν όταν θα βρεθούν και αυτοί ενώπιον του Θεού. Εμεί, σαν τέκνων τη Εκκλησίας έχουμε αυτήν την γλυκιά παρηγοριά μέσα μα ότι ό,τι και να γίνει, δεν φοβόμαστε από αυτού που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα μα. Μα το είπε ο Χριστό. Μην φοβηθείτε από αυτού που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σα. Να φοβάστε αυτού που μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή σα. Οι βόμβε πάντω δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή μα. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μα. Γι' αυτό λοιπόν αυτόν το θάνατο να φοβόμαστε και αυτόν το θάνατο να αποφεύγουμε και να επιζητούμε την όντω ζωή που είναι η ζωή μαζί με τον Θεό μέσα στην Εκκλησία, μαζί με τον Χριστό μέσα στα άγια μυστήρια τη Εκκλησία μέσα σε αυτέ τι άγιε μέρε. Πρόκειται να περάσουμε. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί σας. καλέσει εορτές και καλή Ανάσταση.